η πνευματική ζωή στη Δημοκρατία της Βαιμάρης. Γερμανία 1919-1933. Μετάφραση: Βασίλης Τομανάς. Πρώτη έκδοση στα Ελληνικά. Εκδόσεις Νισίδες 2010. Παράρτημα πρώτο Μια σύντομη πολιτική ιστορία της Δημοκρατίας της Βαιμάρης. 4 η απομόνωση της Γερμανίας σταδιακά τελείωσε. Από τις αρχές του 1925, ο Στρέζεμαν είχε αρχίσει να κάνει ανοίγματα στους συμμάχους και τον Οκτώβριο η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Γερμανία υπέγραψαν τη συνθήκη του Λοκάρνο που τακτοποιούσε τα δυτικά σύνορα και ζητούσε την ειρηνική διευθέτηση όλων των περαιτέρω διαφωνίων. Όπως όλα τα άλλα βήματα προ την αδελφοσύνη, η δεξιά στη Γερμανία κατάγγειλε το Λοκάρνο. Αλλά η συνθήκη εγκρίθηκε με μικρή διαφορά ψήφων από το Κοινοβούλιο. Για αρκετά χρόνια, το πνεύμα του Λοκάρνο καθοδήγησε την ευρωπαϊκή διπλωματία. Τον Ιούνιο 1926, η Γερμανία υπέγραψε συνθήκη φιλίας με τη Σοβιετική Ρωσία. Τον Σεπτέμβριο, η Γερμανία προσχώρησε στην Κοινωνία των Εθνών. Ο Στρέζεμαν, Συνέχισε αυτούς τους τριάμβους με συζητήσεις με τον Μπριάν για τη διεθνή ειρήνη που κατέληξαν το 1928 στη συνθήκη κελογ Μπριάν η οποία καταδίκαζε τον πόλεμο ως όργανο εθνικής πολιτικής. Ήταν σαν ένα όμορφο πέτασμα που έκρυβε δυσάρεστες πραγματικότητες. Υπήρξε κάτι πλασματικό και στη γερμανική ευμάρεια στο εσωτερικό. Η ευμάρεια ήταν αρκετά πραγματική. Η γερμανική βιομηχανία εξυγχρόνιζε τις εγκαταστάσεις της, οι επιχειρήσεις είχαν σταθερότητα, η μισθοί ήταν σχετικά υψηλή, η ανεργία ήταν χαμηλή. Έπεσε σε κάτω από 750 το 1928. Αλλά υπήρχαν κρυφές, δυσίωνες εξελίξεις. Διομηχανίες και επιχειρήσεις συγχωνεύονταν σε πρωτοφανή κλίμακα. Οι κυβερνήσεις, οι κεντρικοί και των κρατηδίων σπαταλούσαν πόρους. Ο ισχυρός μεγιστάνας της βιομηχανία, Άλφρετ Χούγγενμπεργκ, που είχε πλουτίσει με τον πληθορισμό, αποκτούσε τον έλεγχο των βιομηχανιών της κοινής γνώμης. Και σε μεγάλο μέρος, η βάση της ευμάρειας ήταν εν τέλει ξένα χρήματα, που είχαν ισρεύσει στη Γερμανία, μια πηγή που ήταν δυνατόν να στερέψει. Οι επανορθώσει παρέμειναν σοβαρό ζήτημα. Οι κομμουνιστές, ...συνέχισαν να αρνούνται τη συνεργασία με τους σοσιαλφασίστες, δηλαδή τους σοσιαλδημοκράτες. Ο νέος στρατός διατήρησε τις παλιές του ιδέες. Ήθελε πολιτική επιρροή, εθνικιστική πολιτική και μυστικό επανεξοπλισμό. Και οι δεξιοί φανατικοί ποτέ δεν έχασαν την αποφασιστικότητά τους... ...να ανατρέψουν ένα καθεστώς που τους αντιμετώπιζε με σχεδόν αυτοκτονική επίοικεια. Τον Σεπτέμβριο του 1928... Ο τομέα Βραδεμβούργου τη Στράχελμ, μια ακραία αντιβαϊμαρική ομάδα παλεμάχων που ιδρύθηκε το 1918 και αύξησε πολύ τη δύναμή τη κατά τα επόμενα χρόνια, δήλωσε με παρουσία, Μισούμε το παρόν καθεστώ. Έχει καταστήσει αδύνατον για μα να απελευθερώσουμε τη σκλαβωμένη πατρίδα μα, να καταστρέψουμε το ψέμα τη ενοχή για τον πόλεμο και να αποκτήσουμε τον αναγκαίο ζωτικό χώρο. Λέμπενς Ραούμ στα Ανατολικά. Κηρύσουμε πόλεμο εναντίον του συστήματος που κυβερνά σήμερα το κράτος και εναντίον όλων εκείνων που υποστηρίζουν αυτό το σύστημα με μια πολιτική συμβιβασμού. Θα ήταν λάθος να πούμε ότι κανένας δεν άκουσε, αλλά τα πράγματα πήγαιναν πάρα πολύ καλά και έτσι κάτι τέτοιες απειλέ δεν φόβησαν πραγματικά. Πράγματι, ενώ οι Ναζί και οι σύμμαχοί του, προχωρούσαν με δυσκολία και φρένιαζαν, η Ειρήνη και η Ευμάρια ποτέ δεν τους ευνοούσαν και οι κομμουνιστές συνέχιζαν την εναντίωσή τους, οι σοσιαλδημοκράτες δυνάμωναν. Στις εκλογές για το Reichstag, τον Δεκέμβριο 1924, οι σοσιαλιστές είχαν πάρει 131 έδρες. Στις νέες εκλογές, τον Μάιο 1928, εξέλεξαν 152 βουλευτές. Απεναντία, οι Γερμανοί εθνικιστές Έπεσαν από 103 έδρες σε 78 και οι ναζοί από 14 σε 12. Έδρες έχασαν και άλλα δεξιά και κεντρώα κόμματα. Είχε έρθει ο καιρό να αναλάβουν πάλι οι σοσιαλιστές ηγετικό και όχι απλώς υποστηρικτικό ρόλο. Στι 28 Ιουνίου 1928, ο Χέρμαν Μίλλερ σχημάτισε μια κυβέρνηση προσωπικότητων, διακεκριμένων ατόμων που αντιπροσώπευαν μόνο τον εαυτό του. Οι περισσότεροι ήταν σοσιαλδημοκράτες, αλλά όχι όλοι. Ο Στρέζεμαν, ο απαραίτητος, έπειτα από έναν κάποιο δισταγμό, δέχθηκε πάλι τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Εξυπακούεται ότι οι εχθροί της Βαϊμάρης δεν σώπασαν. Ο Απέσιο Χουγκένμπεργκ ανέλαβε την ηγεσία του Γερμανικού Εθνικού κόμματο και δεν άργησε να κάνει ανοίγματα στον Χίτλερ, που εξακολουθούσε να είναι ο παρίας τη γερμανική πολιτική. Από το πλήθος των αυτόκλητων νεκροθαυτών της δημοκρατίας, ο Χούγκερμπεργκ αξίζει αδιαφιλονίκητα μια θέση στην πρώτη γραμμή. Οι Ναζί είχαν κάνει την πρώτη κομματική του συγκέντρωση στην Ιρεμβέργη τον Αύγουστο του 1927, ξερνώντα τις ρατσιστικές θεωρίες τους και καλώντας σε μια γενική εκαθάριση του γερμανικού πολιτικού σώματος και της γερμανικής ψυχής. Αλλά δεν παραλυρούσαν μόνο. Όλο ένα περισσότερο, η ηγεσία των ναζί αποκτούσε επαφές με ευηπόλοιπτους κύκλους, με στρατιωτικούς που περιφρονούσαν τη δημοκρατία, γεωκτήμονες που λαχταρούσαν την παλινόρθωση και βιομηχάνους που αγωνιούσαν να προστατεύσουν τα τράστου και να εξαρθρώσουν τα σοσιαλιστικά συνδικάτα. Sure. dies himmel schwarz entfällt <Sie> der im Dein bleiches quagal, bonest, blut, bonest, το 1928 και το 1929 κέντρο της έντασης ήταν ακόμη τα διεθνή ζητήματα. Μόλις τον Αύγουστο του 1929 ο Μπριάν υποσχέθηκε να αποσύρει και τα τελευταία γαλλικά στρατεύματα από τη Ρινανία έως την επόμενη χρονιά. Η πληγή της κατοχής λοιπόν ποιοροούσε συνεχώς επί πάνω από έξι αποφασιστικά χρόνια. Νωρίτερα, στα μέσα Δεκεμβρίου 1928... Οι Γάλλοι, οι Βρετανοί και οι Γερμανοί είχαν συμφωνήσει να ορίσουν μια Επιτροπή Ειδικών... για να εξετάσουν για μια ακόμα φορά τη δυνατότητα της Γερμανίας να πληρώνει αποζημιώσεις. Οι ΗΠΑ δέχθηκαν να συμμετάσχουν και πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Owen Γιάνκ... μέλος της Αμερικανικής Αντιπροσωπίας. Οι Ειδικοί που περιελάμβαναν τον Σάχτ, ο οποίος είχε αποκτήσει τη φήμη του μάγου στα οικονομικά ζητήματα, Συνεδρίαζαν σε κλειστέ συναντήσεις και δημόσια επί μισό χρόνο. Στις 7 Ιουνίου 1929 υπέγραψαν τελικά μια συμφωνία. Η Γερμανία θα ήταν απολύτως κύριος των υποθέσεών της, αλλά θα συνέχιζε να πληρώνει αποζημίωσεις, που θα αύξαναν σταδιακά, από 1,7 δισεκατομμύρια μάρκα τον πρώτο χρόνο έω περίπου 2,5 δισεκατομμύρια το 1966 και μετά περί το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίω έως το 1988. Το ποσό και τι μεγάλο ήταν χαμηλότερο από όλες τις άλλες απαιτήσει που είχαν γερθεί ως τότε. Ο σαφής προσδιορισμός, αν και τώρα φαίνεται παράλογος, προοριζόταν να σιγάσει τα πάθη και να περιορίσει τις επανορθώσεις σε ένα απλώς τεχνικό ζήτημα. Η γερμανική απάντηση ήρθε γρήγορα και ήταν τελείω προβλέψιμη. Σφοδρέ καταγγελίε από τον Χίτλερ και τον Χούνγκενμπεργκ, δηλητηριώδει ομιλίε τη δεξιά, γερή υπεράσπιση από του δημοκρατικού και καθυστέρηση. Έγινε μάλιστα και ψηφοφορία για το σχέδιο Γιάνκ, που απέτυχε. Και τότε ο ΣΑΧΤ, ένα από του υπογράψαντε, απέσυρε την προηγούμενη υποστήριξή του. Στι 7 Μαρτίου παρετήθηκε από πρόεδρο τη Reichsbank και εντάχθηκε απροσδόκητα στην άκρα δεξιά. Πέντε μέρες αργότερα, το Reichstag ψήφισε εν τέλει το σχέδιο Γιάνκ και ο Hindenburg ευσυνείδητα το υπέγραψε. Αλλά τότε, στα μέσα Μαρτίου 1930, δεν υπήρχε πια ο αρχιτέκτονας της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, Gustav Streserman, που είχε πεθάνει πριν από πέντε μήνες. Με κακή υγεία, επί πάνω από ένα χρόνο, παρενοχλούμενος από μέλη του κομματός του, δυσφυμούμενος από τους Ναζί και τους Γερμανούς εθνικιστές, είχε συνεχίσει να υπερασπίζεται την πολιτική του μέχρι το τέλος. Πέθανε στις 3 Οκτωβρίου 1929 και τον διαδέχθηκε ο Γιούλιου Κούρτιος, μέλος του Γερμανικού Λαϊκού Κόμματος, φίλος και υποστηρικτής, αλλά όχι αντικαταστάτης του. Δεν θα πρέπει να κρίνουμε συναισθηματικά τον Στρέζαμαν ούτε και θα πρέπει να μεγαλοποιήσουμε τη δύναμη ενός ανθρώπου με στη στροβιλόδη ροή της ιστορίας. Εργάζονταν δυνάμεις στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι και στο Βερολίνο, που ο Στρέζεμαν θα αδυνατούσε να τις δαμάσει. Πάντως, ο θάνατός του ήταν βαριά απώλεια. Ήταν σημάδι της αρχής του τέλους.